Έλα, πω Έλα. Δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, πάνω βλαχό.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 και που πηγαίνει και mm. Δεν τρέπεσε λίγο! Δεν τρέπεσε λίγο! Μια ουβλάχους. Ε, κάπου, Μα, όπα, μ, έτσι. Να αποφασίσουμε πλέον τι είναι σχρό. Έχουμε και άντερα, δεν μπορούμε. Δηλαδή, μας έρχεται και... Άνα ξέρω. Και... Να πίνω όλα, να πίνω... Λέγεται Γεια είναι αυτό το δυνατά, Ποιο Γεια αυτό το Γεια σου Μανάρη. Έτσι. Τι επαφέ, Έτσι δυνατά. Τι επαφέ, Χτυπάει η καρδιά μου δυνατά μου τα τα τα. <Τι Τι> <Τι> <Τι> Πολύ ωραία φωνή σήμερα. Κάθε μέρα έχω, εντάξει. Δεν το έχει προσέξει απλά. Μάλλον αυτό θα στέκει. Ή έχει καιρό να δεν θα το σχολιάζω. παρακάτω. Αυτά τα δύο τώρα που βγαίνουν και τραμπουκίζουν το λαό, δεν έχουν καταλάβει. Ποια από γιατί... όλα τώρα, λίγο define. Define γιατί πολλά βγαίνουν και τραμπουκίζουν το λαό. Α, ναι, σωστά. Τώρα αυτά τα δύο, ξέρει που αναφέρονται σε ένα τραγούδι. Α, που... με ένα σάκουβαγιάζ. Mm. Το λέω απ' έξω απ' έξω. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. Όταν ο ένα λέει ότι δεν μπορεί να λειτουργεί σε κάθε νοσοκομείο. Όταν ο άλλο. Αυτά και... δεν είναι βία, δεν είναι βία και βασικά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 Να σε πάω και στο σοβαρό. Άκουσα τώρα τι έλεγε ο Καραμπαλή, ο Κωνσταντίνο του Αχηλέα. Έχω καταγωγή τη ΕΡΕΣ. Δρεπόμουν τον τελευταίο καιρό για την καταγωγή μα τη ΕΡΕΣ. Τώρα πλέον συγχαίρω με την καταγωγή μα τη Εάν τυχόν τη ΕΡΕΣ δεν διορθώσουν δεν στείλουν τον κάλαθο να χρήσουν εμεί τη φυλακή, αυτόν τον τύπο. Πιστεύω ότι είναι φτηνό εγκληματία για μένα. Απλά μην ο φάει πολύ φυλακή και... ήρεμα με τη φυλακή, δηλαδή χαλαρά, έτσι. Ναι, όχι, μην φάει πολύ, όχι. Να φάει λίγο. Λίγο. Δά, λίγο. Κάτι. Θέλω να σου πω και είμαι άνθρωπο ο οποίο, πολιτή μου φίλη, ο αδ η Οπέρα του εξαλώθηκε στο πρώτο βαγονό, έτσι. Και αυτός νομίζει ότι απλά άξα να λέει ότι πλήτρωνται κάποιε οικογένειε. Γιατί ο ελληνικός λαός και οι ιδίω οικογένειες που τις έπληξε τόσο άδικα αυτή τη τραγωδία δεν πλείται κάποιε οικογένειε. Κάποιε οικογένειε καταστραφούν και χάσαν τους του ανθρώπου. Κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να πατήσουν όλο τον δρόμο γιατί νιώθουν άσχημα για όλο αυτό που συμβαίνει και έχουν ψυχολογικά προβλήματα αυτή τη στιγμή. Ναι. Παρακαλώ! Ο, χαίρετε! Χαίρετε! Γέροντα oh, την ευχή, παρακαλώ! Ωh, oh, η ευχή. Ναι, με ακούτε! Ναι! Ωραία! Σα πέσω από Ωραία! Λέγουμε...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 Δεν παραιτήθηκε, έφυγε από υπουργό. Βουλευτή συνέχισε να είναι. Και τον ξαναψηφίσανε να πω ο κόσμο. Σόρι κιόλα. Ναι, δυστυχώ. Σε αυτό έχει δίκιο. Έλα κουνούμα, λέει. Έλα. Τη είχα και κι αλλά ξέχασα. Με πήρες μονότρηπα και ξέχασα τα Απ' να σε πήγα. Λοιπόν, άκου Αυτή η μαλα... Οι παπάδες να επιτρέψουν το κάμπο γιατί θα αποτελευτούν μεταξύ τους όλες οι αδερφές μες στην εκκλησία. Μιλετε έτσι, δεν έχουν δώσει δικαιώματα και επίσης κάποιοι δικοί του λένε ότι δεν υπάρχουν γκέοι στην εκκλησία. Άρα... Μπορώ εγώ να είμαι Πέστε. μέλος της εκκλησίας και να είμαι ομοφιλόφιλος. Όχι. Ναι, αλλά υπάρχει εάν, ομοφιλοφιλία εάν είστε, στην εκκλησία, είστε, δεν υπάρχει. Ακούστε, όχι δεν υπάρχει. <ΣΣ> Ναι, ναι, έγινε δίκιο. Ναι, λοιπόν, άκουδο. Ένα αυτό. Και δεύτερο, να πω στου μαλάκιου του εργαζόμενου και σε όλου του προλετάριου. Βρέοι, ηλίθιοι, όταν σα μειώσαν το μεροκάματο τη σύνταξη, δεν βγήκατε να διαμαρτυρηθείτε. Δεν ασχοληθήκατε τόσο όσο με τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Στο μη τυρί δεν είχαμε δηλαδή ραπανάκια για την όρεξη. Κατάλαβε όπω μου. Κάτι κατάλαβα, ναι. Αν και δεν μ' αρέσουν τα ραπανάκια. Anyway, να σου πω άμα είναι μακριλά. Τα είσαι μακουλό, ραπανάκι. Ναι, υπάρχει. Δεν λέγεται ραπανάκια, αγάπη μου τώρα Αγούρι, ναι, σίτου βαφτίζει για να σβήσει οχιές. Εομαρκόνι, με νοιάζει Δεν μενιάζει. Δεν μενιάζει Είναι ο Δημοκράτε με του δικού του ομοφυλόφιλου. Μια χαρά τα πάνε, του ψεφίζουν ωραίοτατα. Με του εριζέου ομοφυλόφιλου έχουν ένα θεματάκι. Αυτέ είναι οι παρδαλέ που κουνιούνται, εντάξει. Αυτόν τον άνθρωπο, τον περιφερειάρχη στο διάλογο ήταν, ο οποίο φυσικά ο καθένα θα πήγε τον κασελάκι και θα κοροϊδέψει. Τον κασελάκι είτε από εδώ είναι, είτε από εκεί, αγκάλιαζε μία κυρία που μπορεί να το στήριξε και ο Ζήριδα. Δεν αντιλέγω, για να βγει και να με βγει η άλλη. Είχε αγκαλιά του μια κυρία η οποία ήταν με περηφάνεια, έλεγε ότι είναι κομμουνίστρια και η οποία άκουσε τα κλεβαστικά σχόλια χωρί να πήκε. Κάτι. Εντάξει, γιατί όλοι έχουν να πάρουν από το κλεβασμό του καθελάκι. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι όλες οι πλήστρες του συστήματος θα βγουν να μας πούνε για τον καθελάκι, για το βιλάχο, να ξεπλύνουν, ξέρω τα πάντα. Αλλά όταν εμείς θα πάμε να πούμε κάτι για αυτούς, αμέσως τις προκεινούμε σε βία, ε. Έχουμε και εμείς λοιπόν γνώμη για όλους αυτούς. Άντε. Γιατί ο σάκος να μην έχει μέσα σκάτα; γιατί να μην έχει μέσα γάτες, όπως κάνανε παλιά. Ή το πολύ απλό σκουπίδια. Σκουπίδια. Πρέπει να είναι σάκος με πτώματα. Ή με άπλητα. Αλλά όποιο έχει τη μύγα... Ε, ναι. Είναι ένα σάκο είπε ο άνθρωπος. Τι είπε να πούμε. Δεν κατάλαβα. Έλα ρε μωρό μου το σήκωσε. <laughs> ωραία <laughs> π*****. Αλήθεια είπες ωραία π*****. Όχι δεν το είπα για σένα. Συγγνώμη και που ενόχλησα. Ω, oh, μούτρα. Λέει... Παρακαλώ. Έλα ρε φίλε, γιατί δεν το σηκώνει γρήγορα. Το σήκωσε. Το σήκωσε, μπράβο. Κράτα το ψηλά, να έρθει να κάτσει αυτό που θα αξίσει τον πάτο του. Από τη στιγμή λοιπόν που έχουμε ένα θετικό πρόσωπο στα δημοσιοοικονομικά, θα αξίσω τον πάτο του πολίτη. Θα σα γδάρουμε. Αγρότες, ακούστε. Αυτό δεν θα αξίσει τον πάτο του βαρελιού, θα αξίσει τον πάτο το δικό σα. Να ξέρετε ότι αυτό έχει χαρίσει στι τράπεζε μαζί με το Πασόκ 51 δισεκατομμύρια. Αυτά που λέει τι ότι δεν έχουν λεφτά έχουν για όπου γουστάρουνε. Γεια Αποστόλη. από τολήνη. Φίλε. Τι κάνει, καλά είσαι. Καλά είσαι. Καλά εγώ. Γιατί σε πήρα. Αυτό πέρα να το πατήσω εγώ. Όχι, όχι, όχι. Mm. Για δύο λόγου βασικά σε πέρα. Ο πρώτο μου κάνει πολύ εντύπωση που άκουσα χθε το θύμιο να μιλάει για το μπροσάλτε με αυτά τα λόγια εμπάσει περιπτώσει εκτίμηση, γενικά <laughs> πολλή εντύπωση δεν το περίμενα, δεδομένου ότι ποιο είναι ο μορδοσάλτε, έτσι, όχι, το πιο συνοθύν, στο θείμω ξέρουμε ποιο είναι και το δεύτερο, με αφορμή και την όλη συζήτηση για τα ομόφυλα ζευγάρια κτλ. Τι face του κουκουέ και κτλ. Εγώ θέλω να πω ότι ο Νίκο Ο Βελόγιά σχε.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 ότι στην πορεία αυτό θα αλλάξει και θα υπάρξει διόρθωση Έλα γα*** μου τον μου. Δεν υπάρχει αυτό ρε φίλε Δεν πρέπει να σε πιάσω ρε μαλάκα Μη μιλάς τι, έτσι μπορείς, Τι να μη μιλήσω έτσι Ξέρεις όσο καιρό προσπαθάς σε πάρω τη τηλέφωνο Έλα μωρέ τώρα κακομοίρα και εσύ πόσο καιρό Πολύ καιρό ρε μαλάκα Εντάξει πολύ καιρό <laughs> Δε τώρα ήθελα να σου πω πολλά Αλλά θα πω τώρα για το τελευταίο για το σακούλι Και θα σου πω κι άλλο ένα που θα Που έλεγε ο ποιτή. Εννούσε, παιδί μου, το σακούλιασμα που κάνουμε. Αυτή οι δύο είναι ήδη. σε μια σακούλα, όχι στον νεκρό ακόμα, που λένε μαλάκε, απούνε σκατώ. Αυτό Αυτό Αυτή. που δεν τους ενόχλησε όμως το κοινό τσουβάλισμα, Δηλαδή, ε, αυτό το ποτοσάλτεται δεν τον παραξένευσε, Γιατί τον έβαλε μαζί με τον άδειο από που και ω πού. Τι δουλειά έλα, έχει ναι. ένας δημοσιογράφο με έναν πολιτικό, ας πούμε. Όχι, εφεί. Καμιά ομιότητα. Τελεί ο άσκετο ναύουν. Μαλακία κανονίτη. <laughs> Α πώρευουν. Παντρέφει η κόρη μου. Μάν, oh το κορίτσι. Πα, και την καλή τη Και επειδή με πολύ μαλακό, που, να πούμε, ξέρει, δε ξέρω εγώ γίνεται και αυτά, να μη σου πω τώρα την ιστορία πώ έχω φτάσει σε πίπεδα, γιατί και εγώ παλιά σκάτω, που, σα και θέλω μέσα να πάρω την πόλη και τέτοια να πούμε, και στην πορεία, Αυτό που βλέπω, φίλες, κόρη μου, δηλαδή τόσο άτομο, δεν έχω ποτέ στη ζωή μου. Και μιλάω με την της, λέω και συγκυρή, είμαι, μία, κόρη έχω μία κόρη και δύο γιου. δύο, Οι δύο είναι φυσί, Ε, Κανονικοί άνθρωποι, του άνθρωποι του δηλαδή, του όχι είναι τίποτα. Άνθρωποι, ναι, Α πέστε! Και καλά όλα <σχ> τα άλλα. Έφυγε τώρα για Σρι Λάγκα. Ναι, <σχ> ρε, <σχ> μα να παντρευτούνε. Και θα μείνει εκεί? Όχι, ρε, πήγε και ήρθανε. Α, για το γάμο μόνο. Ναι, ρε. Ναι, και έπρεπε ναι, ναι, να πάνε στη Σρι Λάγκα για να παντρευτούνε. Δεν είχε πιο κοντά. Όχι, ρε, εντάξει, αφού γουστάρουνε να πούμε. Α, γουστάρουνε. Δηλαδή, αν θέλανε, πηγαίνει και στην Ευρώπη, λέω τώρα. Ναι, ρε, όπου θε πηγαίνει να πούμε. Αλλά πα εκεί πέρα γιατί ανεβήγαν και στα δυο μέτρα. Η κόρη μου δεν τη άσκηση ποτέ και την έχει κάνει και περπατάει. Και ξέσαι μου λέει ο κοπελίτη φίλε Μου λέει είμαι τη χαιρεί που βρήκα την Ελένη. Όταν σου λέει και την κόρη μου ρε μαλάκα. Απάντα ρε μαλάκα, σοβαρά ποια Ελένη <καντικά> Έμα <βλέπα> τα... δεν είσαι μάχημό, τα βλέπει. Τι μάχη που είμαι μαλά. Καλάκα το παιδί μου, θα σκεφτεί με παπαριέ να πούμε. Είσαι μαλάκα. Σαλάει 10 μπουφτά. Να σου πω εγκόνια έχει από κάπου. Πώ δεν έχω ρευλάκα. Είμαι τρει φορέ τα πούσει, από το έχω ξαναπεί. Ο... Έχω τρει υπέροχε εγκόνε θα του δείξω φωτογραφίε να σου φύγει το μουνήμα. Καλά δεν στη δουλειά του είχε 10%. Θα περιμένει να πούμε πώ θα μεγαλώσει για του μέσαι. Δηλαδή εσύ τώρα θα αναπαρακτήσει, θα παραμείνει το είδο σου, δηλαδή. Δεν θα γλιτώσουμε. Φιλαράκι εννοείται, εννοείται και άμα πάρουμε και την τρέλα μου. Βάλθηκε να χαλάσει τη ράτσα. Τέλος πάντων. Ναι, καλημέρα ο Μαρκόνη είμαι. Καλημέρα και εγώ αυτό ήθελα να πω. Καλημέρα. Τόσο καλό καιρό που είσαι το Δηλαδή, 20 20.000 μέχρι το 27 θα πάρει. Πόσο κολόφαρτο εσύ! Ποιο είναι ο Καλογερόπουλο? είναι? Αυτό που αντιγερθιστά το Μιλτιάδη Βαρμπιτσιότερη, Δηλαδή, που στο διάλογο κοιμότανε, εξημέρωσε με τραφού, Καλά, αυτινού, άστο. Ω πορεφέ, λέει ο Καλογερόπουλο. Δεν... Και το είχε ξεχασμένο. δεν το είχε υπολογισμένο. Ο... Αυτό σου λέω τώρα, και με 41% για να Να σου πω, ναι, πότε ναι. έχουμε παράσταση για μαλάκα να να πούμε από κοντά. Λοιπόν, 28 Φλεβάρι ξεκινάμε στο Σταυρό του Νότου, κεντρική σκηνή. Ο, ο, ο από στόλις Μπαρμαγιάνης, πάλι που θα πέσει και φέτος. Επιτελικός πάτος, Τετάρτη, 28 Φλεβάρι. Κλείνω εισιτρία από τώρα, μου στα κολοβέρι, π... για να πούμε τις 28 του μηνού. Περιμένουμε τι περιμένουμε, περιμένουμε κάτι. Περιμένουμε δεν περιμένουμε. Δεν Α, περιμένουμε ρε. το πια, το πια. Το που μην περιμένει πια. Μην, μην περιμένει πια. Να ξανασμίσουμε Το πια hey, περιμένουμε το πια. Και την αγάπη μας να ζώντα Περιμένουμε το διάγγελμα του οραδιού την Κυριακή, να μετρήσουμε αντιτράστα. Άντε μαλάκα, εγώ περιμένω πια. <συρκή>